Είστε απο με τους διατρίτους α ες. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε θέση δύσιλη, αριστερός και δεξιός, τρισκόλιτος και αύθεος, ουρητανούς και προθετικούς, γαβράκη και vazdeláka, κάτω σε πίσης, και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το browser, ή να πατήσετε stop στο MP3 epicenter. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξόδικο. Και καθείδες δικαστικά έγγραφα, μπορείτε να στα Nublox μέχρι να μας διαχώς. Καλή ακροάση. Ποντσού τέταρτο. Κυρία κουρατάμου, σας ακούμε. Η διοδος κενταία Μαζί σας. Πέρα και πάλι, είμαστε στο στούντιο των διάτριτων <laughs> <laughs> και έχουμε κάνει κατάληψη διότι είχαμε κανονίσει να κάνουμε podcast και τελικά το ακύρωσαν Αλλά το ακυρώσαμε, <laughs> αλλά τελικά <laughs> Τελευταία στιγμή το ξαναπιάσαμε πάλι και ήρθατε Πες μας και να κάνουμε <laughs> <είχαμε>, τους <πούς τώρα. laughs> είχαμε χαλάσει κάπως τα χρήματα Άρα... Είκαμε ενταξύ 10 και 20 χιλιάρικα το επεισόδιο Πες να είμαστε στα 15 Και ήρθες και... Και... Ποιος πλήρωσες εσείς ή εμείς Εσείς μισήκα. Εγώ πλήρωσα για να ρωτώ στο podcast. Γιατί. γιατί πληρώνουμε, μας εκθέτουνε. Ναι, βασικά μου έχουνε πει ότι μήπως Λέξ μου, μήπως η Πιλ, Εδώ δεν έχουμε μία κονζόλα γιατί δίνουμε για τίποτα τσάπα, Μπήρε... δώσαμε λες τα σε σιπέλεύτε μας διαφημιστές τίποτα. Τι έχει το μικρόφωνα. Μβίρες κιτι. Ναι, Καρατσπίλ. ο μβίρες نهώντας. Ε... Έχει εδώ πέρα έχει φέρει ήρθε με Duval με πιάλε με Stella με κρασιά. Με κρασί. Εδώ. Και εδώ καθά καταγίλο πρέζα, σιπ, Λέξ, Δούκομπλου, τίποτα. Ας ας. Άλλα που δεν φέρανε να τον αφερω με το, το <coughs> μετά; το <coughs> μετά; <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Τώρα που πες για τα νεφτά, όμοι είσαι σωρινάς γιατί θα πρέπει να το πω. Ωραία, ένας φίλος παρκαρισμένος από ένα περιμένει για Αλεξανδράς, περιμένει μια γνωστή του που δουλούσε την κυρικωρική βραφή για να βγουν το φαγητό. Και έτσι όπως είναι, χτυπάει καλύτερο το τζάμι, φρεζάκι, καλώς πάντων, και του λέει, λοιπόν, δεν θα σου πω ψέματα για την και μαλακές και εισετήρια. Θα να πάρω τα αγάπια μου, δεκαμετέ βλέγ Τα δωσέ Τα δωσέ δίευε, μπρο Μου μιλάμε, του πηγαινά Τι είπνω, πριν Το χειρότερο το έχω κάνει εγώ Σε περίμενα σ' ένα λεπτά Του κανένα φίλε μου να έρθει με ένα σκούρο Και ήμουν και άσχετο ας πω Οπότε έρχεται Σταματάει ένα αμάξι και μπαίνω μέσα Μπαίνω μέσα κάτι Και ήταν άσχετο και μετά Τι έγινε Γιατί λέω, συγγνώμη, λάθος Προστασταγκούτης, υφερά σε το και γεννωρίζει να το και έχω Καλά η φιλίτη ρε Δεν φοράχα γυαλιά ρε Όχι ότι φοράω γυαλιά, ακούς τώρα Δεν μας είπες ποιος είσαι είπαμε Είμαι ο Σπεκτρον Συγγνώμη, ο Σπεκτρον ή ανάλογο. Spectron ή Σπεκτρον Spectrum, Σπεκτρον, αλλά συνήθως λέγεται με ρο ή με μίστοτε Από πού Παλαιότερα έκανα Και ήταν τυχαίως συνδυασμός. Α, εσύ θα μας βάψει ότι γι' αφ' Ναι, έχουμε βάψει στα στ' ένα Ναι, Κανονικά, ωραία. Και κάνουμε και κανονικά. Και ήταν τυχαίως συνδυασμός γραμμάτων. μπορούσαν mm. να τους γραφίσω όλα. Το specton. Ήταν spect και το one ήταν από πίσω. Αλλά επειδή ήταν διπλό το it, το έβαλα τελευταίο και γίνε Α, μάλιστα. Οπότε μπορούμε να το πετύχουμε σε κανένα τείχο. Ε, ναι. Σαν το <laughs> Ωραίος Αυτό αυτός έφτιαχνε τις μελισσούλες και μετά πήγαινε κάποιος και έκανε τις μελισσούλες καρχαριάκια, έσβηνε τα πόδια και τα φτερά, τα φτερά τα κάνε ποικαρίγια και τα λοιπά, έβαζε και δόδια και το έκανε καρχαρία και ουρίτσι. Συνέχιζε. Και από το Akiro.net το blog. Α, το Akiro.net, δικό σου είναι. Δικό μου υποτίθεται υποτίθετο, είμαστε 9 άτομα, μόνο εγώ γράφω, κλασικά, κλασικά, ξεκίνησε η προσπάθεια. Ένα είναι το FIMBA, δηλαδή. Και τροφητική έτσι ξεκινήσαμε. Εννιά άτομα. <laughs> 42 άτομα και τελικά... <laughs> γραφή ενδέζεσαι. <laughs> <laughs> και ναι, είχαμε ξεκινήσει στο blog πριν δύο χρόνια, mm. ακριβώς. Το οποίο ασχολείται με... Με διάφορα, για αυτό λέγεται και άκυρο, με άκυρα θέματα. Ό,τι να άνε, δηλαδή. Ό,τι να κανονικά. Α, δηλαδή, να παίρνουμε θέματα από <laughs> εκεί. Μπορείτε να παίρνουμε, ναι. Και <laughs> δηλαδή έχουμε για για πολιτική, για μουσική. Τεχνολογία, Ναι, ταξίδια, ταονίκα <συρίζοντα> <Κάνοντα συρίζοντα> για τακόνι. Α, ταξίδια τώρα δεν είναι γκρινιάριση, τώρα δεν πρέπει να γνωρίσεις. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν ανταγωνιστείς. Να πούμε ότι γνωρίσαμε τον γκρινιάρι, ή το λέμε. Γνωρίσαμε τον γκρινιάρι, έχεις γνωρίσει καν από το ίντερνετ. Πάρα πολλά άτομα, Από που δεν ήξερες τρεπεδί μου πριν. Πάρα πολλά Πού τους γνώρισες. Ε, όπως στο Open Coffee Τα περισσότερα άτομα. Είδες, στο τζιραλίς μας έχει ενώσει όλους. Όχι, τον τζιραλί δεν ξέρω πριν το Open Coffee. Τώρα ήξερα από την Jade. Eh? Jade Ελλάς ήμουν μέλος. Ήξερα από εκεί κάποια άτομα και μετά το υπόλοιπο από το Open Coffee. Πώς πουλείσαι, ε? σπουδάζω στην Ολλανδία, με το πτυχιακό μάθαλ. Μερδάκι, ακούς, στην Ολλανδία, ε! Σου δώσω το τηλέφωνο Στέλνω και γράμματα μάθαλ. Έχουμε και όλα μας... Και κάνουμε το πτυχιακό μάθαλ σε ένα θέμα που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι ακόμα. Ελπίζω να το καταλάβουμε αργότερα. Εγώ το ξέρω, δεν, δεν θέλω το πλέκει, παιδί. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, Το γράφω και στο Twitter. Strategic Maltist. Strategic management. Και το δεν ξέρω στην ακόμα. Πότε θα το μάτι. Θα μπει. Θε να σου μιλάμε σπήρκο. Θε να σου μιλήσει πήρα από τι είναι. Εδώ το είπα αυτή Πού το παίρνει κάτι! Καλιά, δεν είμαι εγγραφή. Κάλλω, άλλο έχει ένα λάβει. Λοιπόν, γράφετε για διάφορα. Γράφω. Το το Όχι. είναι Δεν είναι γραμματισμό. Το παίζει όλα. όλα, είναι τώρα αυτά είναι παράδειγμα πράγματα Γιατί το του το παιδί. Είναι petsauρα.blogs.com και ψηλο κράζει, κράζει και άλλου. Κράτησε και το αρχικό, κράσει και το παίζει, κράσει διάφορο. έναν έχουμε δυναμία και είναι φίλος και sponsor. Είναι ο τάντα και πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Είναι παράδειγμα που γίνεται. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε plugging τη σελίδα να κατεβάσει την blogs κάτι πρέπει να κάνει. Δεν γίνεται να μείνει έτσι. Πάτε να σας ακούγουν, αδειάτερτη. Αδειάτερτη. Τελεία Blocks. Ήταν αδίωτος και αδειάτερτη. Ήταν νου Blocks, εκεί ήταν το αστείο. Δεν πρόκειται να Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν... Και εγκυριο.net. Και κράζει ο τυπάκος. Κράζει... Ρευγή και ο Τιτάνος στις Και είπε για τη το ακούσατε και okay. κάνει εμπάρογκο στις διευθυντικές θα okay. κάνει γιατί δεν τον πληρώνουν στην ώρα του ah, το Αχ, Τώρα που δεν ξέρω τον να πω Δίκιο έχει απ' τη μία Απ' την άλλη έτσι είναι οι κανόνες αγοράς οπότε μάλλον φαίνεται λίγο παιδιάστηκα Αλλά, πέσσι προκάλεσε Πολλά σχόλια, το κάτω Όλοι είχαν άποψη για τα πάντα Χειρότερα από μένα έχουν κατοδίσει <laughs> <laughs> Και έγινε λίγο σουσουρο Μάζεψε εκπέρα χίτς, μια χαρά Τ Με αυτό που έκανες, μπράβος, εγώ θα μπαίνω τώρα να σε κλικάρω, να σου κλικάρω τα AdSense Όχι! Δεν θέλω να μου κλικάρεις τα AdSense Καλά, δεν θέλω να σου κλικάρεις τα AdSense, διαφημίζεις να βάλεις Πώς θα βγνήσεις το ψώμα σου, full time blogger Θα διαβάζεις πάλι ειτικείες μετά, θα έχεις πρόβλημα Α, και έγινε και δήλωση, έκανα και δήλωση γιατί κάποιος του λέει με τα Unboxing, έκανε ο Sipil Unboxing Profiterol Ήδες, ναι, είδα, είδα, είδα, Ήθε, ναι Εν <laughs> <ναι, είδα. laughs> τωποταξύ πήρε και ένα Macbook Pro καινούριο 3,5 χιλιάρικα, κόστισε πολύ Το οποίο δεν το έκανε unboxing Για να καταλάβετε πόσο Παιδί μου ο άνθρωπος, πόσο αστείος είναι <laughs> Και σωθειρίζει Και βγαίνει ο τυπάκος ο... Τυπάκος Βγαίνει ο Τάνας Και λέει ε, Ο CP Lebnate από μένα Και βγάζει λεφτά από αυτό, από τα unboxing Αυτό θα προφητερώ και του το είπε Λέει του το είπε ο CPIL αυτό Του τανά της του CPIL Ε, ναι Μας είπε κάτι τεριό Ε, ναι Τέλος πάντων Πήγαινε τα διάφορα Πάντως ο Titan, θα τα φέρουμε τον Titan Τελευταίκη εκπομπή Ε, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε Titan, αν μαθές Θα φέρνουμε Να μας κάνεις ένα unboxing Ε, ψήνεσαι Μα για το 0 δεν έχουμε κλείσει κάτι άλλο Έχουμε κλείσει πολλά για το 0 Καλά, κάτσε να έρθει Allora, s'asposperas. Alesprosperas. Che passa non Τι έχουμε? Ε, θέματα δεν έχουμε. Vivere ogni giorno come Εγώ... Εγινή καμή λίστε λίγο. Να πούμε που πήγαμε αυτές τις μέρες. Θα πούμε. Πρώτα απ' όλα πήγαμε media cam. Και μέσα υπήρχε και το podcast. Έγινε το media Club. Ναι, για πες. Διοργάνωση από... Ο αναγνώστη. Α. Τον αναγνώστη. Ο οποίος ήρθε από το πεδοδράμιο... Ο οποίος ήρθε στο εξωτερικό και ήρθε... Ε, Μια ώρα πριν τελειώσει. Ενδιαφέρον. Είχε και τον φλέσει από την. ΑP. Απίστηκε. Για Aepi. τη Μαριάνα. Απει. Εντάξει, δεν ξέρουμε και είναι η Μαριάνα. <laughs> Συνεχίζει. Τι μου άρεσε μετά, ο όσο πρόλαβα γιατί ήταν αυτό στις 2 και στις 4. Δεν ξέρω πώς με τι γίνει αυτό το δείτο καιρό. Ε, και νομίζω πρέπει να άπεσχε την ώρα που έφτιαχνε ο τον και έφεραν τι άδειε από πάνω όχι, και έκανε ήταν την Show ώρα... έπνευ μέσα και έλεγε. Θέλει τίποτα. <laughs> είναι <laughs> την ώρα που μπαίνω μέσα, κανείς, με αγροχητά. Και αρχίζω να φρυθάω το κοινό Σιγά το κοινό <laughs> Είχε, ρε, το είχε φρικ, φρικτά λίγη και συμμετοχή Το από... πρώτο ήτανε μακράν καλύτερο το, Από podcasters από... είχε κύψηλα Δεν είχαν έρθει τα κύψηλα Είχαν έρθει το και τώρα είχε... Λόγω πληματζαράκι Τις είχε... οποίους να τους βλέπω, θέλω Εγώ θέλω, εγώ είναι τρελόγι όλοι Δίλσε και άλλο είχε ρε Ήταν ο καπετανάκης Ο οποίος δεν κάνει podcast αλλά γενικά ασχολείται ε, ε, Το Radio Bar Tá, tá, tá. Εντάξει, εντάξει. Ναι, αυτή ήταν, ήταν τραγικό, δεν υπήρχε άνθρωπο. Πριν, ναι. Σου λέω, η πιο καλή Ρε, συζήτηση πας ήταν κανένα, με τον οικονήπτη. Ρέμπασε και Σοτόμι. Α, ήταν και η Σοτόμι, ναι, η οποία μας έδωσε και το 3G για το streaming, το οποίο δεν έγινε, έγινε χάλια. Τέλος πάντων, την έδωσε, η γυναίκα, δεν μπορώ να πω, παιδιανέστηκε. Ναι. Είναι. Τι άλλο έχει γίνει ε, Τι δεν μ' άρεσε. Καλό, υπολείπτησε, εγώ πιστεύω ότι τα έσπαιχε, ήταν πολύ καλός. Ε, Εξηγούσε ε, πολύ ωραία, έκανε workshop... Ε, δεν δεν αντιλήφθηκα το, το, το κοινό, τι ήθελα να ακούσει. Βασικά οι μισή θέλαν να ακούσουν περί ηχοληψίας και φάνηκε κιόλας και στο workshop που έγινε μετά ε, από εκεί που δεν ήταν να γίνει κανένα, έγινε ένα για το Audacity για έγινε ναι για το Audacity και μαζεύτηκαν και τα τραπέζια απέναντι που κάναμε drop-all workshop. Αυτό το τρούπαρ δηλαδή λέπα. έλεος, τρούπαρ και τζούμλα είναι λέξεις αυτές Είναι ωραίες Έλα ωραία, Σα Βρισιά είναι, άρε τζούμλα από εδώ <laughs> <laughs> Δεν είναι Αυτό τα λέω στο λέξε να ακούει Και κάνανε εκεί <laughs> διάφορα <laughs> Ε... Ήταν ο κύριος πλέστης εκεί πέρα που έχει πιάσει μόνο μονολοόγω με το... απόστολο από το Radio Bubble Εγώ να σου πω δεν την είναι... ευχαριστήσεις ευχαριστή, γιατί ο κύριος δεν ήξερε... Μάλλον δεν που... είχε επίσημη απάντηση, μάλλον ζήτησε και αυτός επίσημες απαντήσεις, αλλά δεν του δώσανε, οπότε ήταν λίγο στον αέρα. Έγινα έτσι και λίγο βάχαλο με το πρόγραμμα, ήταν τρεις και δεν ήξερα ποιος θα πάει πρώ, πρώτος. Είχανε και το τρελό κοινόλι και θέλουν όλοι να ακούσουν <laughs> μπροστά μπροστά για να τους ακούσουν, πάντων. Ε, αυτό, ε, εγώ είμαι πλήρως απογοητευμένος από παιδιά. το podcast. Και όχι τίποτα άλλο έχασε και το Zoomλα από κάτω που γίνονται επανικό δεν ήταν χαμόζε από, ήταν χαμός. από το, πρωί, το πρωί με τις... μέχρι το, βράδυ, 9 το βράδυ, πρέπει ήταν να έχει τουλάχιστον 20 άτομα για 250 άτομα. Κάτω, καθόλου σε κάτω. Πολύ πολύ κόσμο, δεν είναι. Είναι πολύ καλό, στην μερική θέση στο χήμα και δεν ήξερα να του είχε πανόρτο γίνονται και πάνω πράγμα, τέλο πάντων, μάλλον θα πρέπει να οριστεί μια τζέντα πιο και την επόμενη να Γαμάτες, Domino. Να σπάσαμε. Στο Σάββατο θα κάνω κομμάτι. Δεν, Tax, δεν το Speaker. Κάνια μακαρνά, μια μακαρονάδα, χρεαί. Σουλάκια, το Xplanskι. Συμπλασί εδώ, πίσω πω, την πίτσα φάνη. Έλα, τι παπού. Τι παπού να Έλα με κάνει εδώ, Microsoft. Τι περίμετω. Τέλο το MindiaCam. Να σου πω την άρεσε, το είπαμε. Τι? Είμαστε στη Microsoft και είχε Firefox <laughs> στην παρουσίαση Και κάτι άλλο, τι άλλο παραδείλσαμε Mac Και Mac Και Mac παντού Mac, Παντού Παντού Είναι παντού. και ο κλασικός ο τύπος που κυκλοφορεί πάντα με το Mac που πάει το ξέρεις αυτό, ναι? Ναι, ναι Που σου λέει, ε, με προσοχή, ε; <laughs> Ναι, λοιπόν, <laughs> το κρατήσεις λίγο <laughs> Όταν θα το, το φάνε, δεν ξέρω Έλαντε Τι άλλα είχε, το MidiCamp, τίποτα Κλείνει το MidiCamp, ναι, απλά, ε, ο να βγάλει ένα post για το podcast καλό. Πρέπει να οριστεί λίγο πιο συγκεκριμένο, μάλλον, θυμα θυματική Και να μαζευόμαστε, και λίγα άτομα Να κάνουμε κανένα τέτοιο workshop και λοιπά, μια σκενδιέφερε Δεν ξέρω, το wiki έχει σταματήσει, δεν ασχολείται κανείς Ότι φαίνεται Ομαδικό, πον ο μας βούσουν, μικρόφωνο Εδώ τριάντορια είμαστε και γίνεται χαμός Ναι, δε, δε, γιατί χαρά. να γίνει ομαδικό, για να γίνει τζέρτζορες τους όλους Κάθε φορά ο καθαρνάς που κάνει Det betyder vad det betyder, men kanske det No limits to the dreaming In Love is like... podcast? Ja, vad säger podcast? Jag känner till Katrin P. Ja, Katrin P. som Katrin P. Ja, Katrin P. Ja, Katrin P. Ja, Στο κόκκινο το Σάββατο Είναι με τη συμφωνία που κάνει το Radio Pabu και παίζει κάποιες ώρες Έπεξε. εκεί Συγκινήθηκε το κοριτσάκι Κάνει πάρα πολύ ωραίες εισαγωγές, εμένα μ' άρεσε. Πολύ, πολύ με να τσίδειξες Δεν πειράζει, εμένα αυτό μ' αρέσει Ήμω, Ήμω, πολύ Ήμω Αλλά έγινε. έχει ωραίες εμπλογές, δεν έχεις ακούσει Δεν έχω ακούσει, αλλά το profile, το πίξε του λιμό που είναι μαύρα Ένα Πολύ, πολύ κατάθλιψη εκεί μέσα, <laughs> με το λέξη παρέα πρέπει <laughs> να κάνουμε. Και αυτή είναι. Ναι, ναι, ναι, γάμα. <laughs> και το τζαζόραμα. Αυτό τι λέει. Και αυτό στο Radio Bubble παίζει. <laughs> με τζαζ <jazz> ασχολείται. Θέλω να πιστεύω. Ναι, με τζαζ ασχολείται. Ναι. Αυτά. Μπορείτε να μπείτε να τα ακούσετε, θα δώσουμε και link. Είμαι της άποψης να πω και όχι ένα σχολείο, να βάζει περισσότερα λογά και λιγότερη μουσικούλη. Για Ε... Μπαρδάκης live στο Radio Bubble, κάθε Παρασκευή 2 με 3, με 3. 2 με 3, μετά την ελλοφραίνεια, 2 με 3 Έχει κάνει τα κοιμιάς με τον Αποστόλιο για να λυπήσει το σχόλος των θέλει τώρα κόντρα, καταλάβει <laughs> Εντάξει, Και Θα δω και τον Μπαρδάκη ντυμένο τσολιά <laughs> Έκανε δύο και δεν ήταν από το με 2,5 Αυτό, Αυτό... Αυτό... Αυτό... είναι Και δεν καταλάβα γιατί, αλλά έκανε τόσο Είναι πολύ free, ό,τι χουστάρικαν Έχει ωραίες μουσικές, κάνει ωραίες επιλογές Πολύ ωραίες, δηλαδή ακούσα αυτόν μια ώρα και είναι σαν να ξακούσει όλες τις μουσικές από όλα τα πόδια είναι καταπληκτικός. Α, είναι πρωτότυπος Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να ακούσει η φαινάτα Όχι, ωραίος Κρίμα, δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχει παραγγονήσει τον Μπρέζα Τι, μαζί τι θα κάνω να δει αυτόν είχε guest Εγώ δεν θα καταλάβει Ναι, και εγώ αυτό δεν Για τον μπρεζά. Well. Ε, πήγαμε σε πάρτι, χάνεις τα καλύτερα, Στην η Ολλανδία σας έχει φάει πίσω. <συνάς> Α, όχι, τώρα θα διακόψω. <συνάς> Πήγες σε ένα πάρτι ωραίο στο τέτοιο, στην Ολλανδία. <συνάς> Α, ναι, πήγαμε Μετά, σε ένα πάρτι ωραίο, arcade games, δεν σε διαβάζει. Δεν με διαβάζεις, <συνάς> κρύμα. Ρέψη, άμα είσαι μόνος τον ολογινόνο στο Twitter, δεν σίγουρον θα σε διαβάζουμε, δεν το παρακολουθώ πολύ. Πήγαμε σε ένα πάρτι, ήταν σε υπόγειο, που ήταν το υπόγ som? Όχι αυτό είναι ένα εξήντα ρε, ένα εξήντα, είμαστε όλοι. Και οι Ολλαναδίπουν και δύο μέτρα όλοι. Στα Μετά. Μετά. 7,5 ευρώ ίσοντος για το πάρτι, παράλλον που σε σπίτι. Ήταν αυτή την αιστεία βασικά. όση μπήρα ήθελες. Και ασφινάκια τα πάντα. Έχανε βάψει στους τοίχους Wallpaper. Ε, από το Super Mario είχαν κάνει το background Από την απέναντι μεριά είχε αυτό το είναι το, το Pink Punk Ένα arcade πολύ παλαιό που είχε μόνο δύο γραμμούλες ah, και ναι, ναι. γραμονάχη Είχαν DJ, τον είχαν κατασκευάσει μόνοι τους με κουτιά Έλα. Κράνος από πάνω, pick-up και καλά ότι παίζει ε, <laughs> Ήταν μου ή έγινε εκείνη η μέρα Δεν ξέρω, νομίζω ότι έγινε μια φορά μόνο. Space Invaders, stencil παντού στον τοίχο Τραμάει ιδέα. Η Super Mario Nintendo να μπορεί να παίζει. Είχε. Ah, Σε εννοεί. Και τιμένη είχαμε. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Οπότε είχαμε στο Άm. κυκλοφορούσαν. Είχε είχαμε πάρει το βράδυ. Ναι, κάνουμε θεματικά. Είναι θεματικά. Πώ βλέπει, τιμένη. Και δεν καταλήγουμε το Νέαμβριε. Καταργήθηκαν. Ναι, καταργήθηκαν. Πλάτη, όχι αλλά... <laughs> <laughs> καταργήθηκα Παρατάκι, καταργήθηκαν τρέπα Next Web. Πόπο, φρίκι. Μόνο σπέις κέικ και κούντα. Δεν είναι και θερμίδες αυτό. αυτά τα μαθινάκια. Ναι, ναι. Πολλή χάρια, δε. Αχ, αντελώς. Δεν πιάνουν. Όχι, νομίζω. Εγώ έχω παρεσθήσει για δυο μέρες. Πώς έφαγε. Έπρεπε να φάω ένα τέταρτο από όλο το κέικ και φάω όλο το κέικ. Αλλά πάει αυτό που Τι Ζωντανές υπούρνες, χρώματα Εντάξει καταλάβαινα ότι ήμουν αστερομένος και δεν είχα μια άλλη διάσταση και μετά πήγα να πληθώ στην καθρέφτη Όχι, δεν είδε αυτηρός Ζωντανά χρώματα πήγα στην καθρέφτη και άρχισε να μεταμορφώ τη φάτσα μου Είχα την ταινία από το άλλο πατσίνο διαβόλου έτσι ακριβώς Σε τι φάση είσαι πριν Τι έλεγχα, μαύροι μπί. Χάλια, ε, μαλακιά. Οπότε Ναι. Όσοι έχουν τραυγμένες εμπειρίες έτσι άσχημες... Ναι, δεν ξανά. Δεν το γυρνάμε πάλι στο πάρτι. Α, ναι, ξεκινήσουμε να αρθωτικά. Τίποτα, ρε, για να πέρα, μπαρδάκης. Ε, για το πάρτι. Είχαμε το δάσκαλο, ρε. και ο δάσκαλος... Δάσκαλο καταργήθηκε αν τα Ένα καταγγελμα. Ένα καταλήγεται και θα μην και πάλι τελευταία. Ναι, θα έχει ένα λεμικά στο read και δεν το 20. Ήξερε ότι θα γράψει το κάμπο μα τα ακούσει. Όχι, τον καπνώ. Το καπνόνώ, ναι. Το καμπάξει να μιλήσα χωρί καπνό. Εκεί πόρτα, θα φάω. Έφερε το θέατρο πόρτα, θα λέω το πόρ. Το πατρέφω τώρα. Όχι, έχουν κάτι άλλο που δεν ξέρω αυτό και σου Τάς καλέ, <σχω> να πας σε <και> εκείνα τους μάρους, <σχω> πόσο πίσω. Λοιπόν, <σχω> συνεχίζουμε με το πάρτι, είχε <σχω> κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, οι περισσότερο ήταν ντυμένοι εκτός από εμάς, χώρισαν κάτι χρυσά, κάτι άλλο <σχω> έννοιμια. Ε, ναι. Δεσκολα. Ρε, έτσι τους είχατε και εγώ, πηγαίναμε στο <σχω> <το> paradise, παραντίζο, παραντίζο, παραντίζο, παραντίζο, είχε ένα παραντοκάτι εκεί πέρα, το καλύτερο λέει, πλήρωνε σε 50€, ναι, και είχε λέει δε και μπολάκια με μανητάρια μαζί με Καθε... κάθε... με κάθε ίσοδο, φίλοι μου οπότε με 50 ευρώ έφερες <laughs> και τα μανηταράκια σου <laughs> άκουγεστηκε τη μουσικούλα σου για χαρά και ήταν όλοι ντυμένοι Πήγαμε. πήγαμε το από αυτό, έκανε πάρει την Παρασκευή την Περασμένη, δηλαδή στις, δεν θυμάμαι πότε, στο Art House, στον Κεραμικός, στον Γκάζι. Καλά ήταν, εγώ την ώρα που πήγα δεκάτομα. <laughs> <laughs> σε όλο το μαγαζί. Ή... <laughs> Όχι ρε, σε όλο το μαγαζί. <laughs> Αλλά είχε κόσμο γενικό τραπετία μαθά. Ε, ναι, ήταν η Τζεπελίκου, η Μαριλού. Είναι μόνιμη. Ξέρεις τη Μαριλού? Ξέρουμε. Ξέρεις, ε? Όχι προσωπικά. Ναι. Το... Ήδες, δεν Εγώ τι το λέω από αυτό με το δεύτερο. Εγώ πιστεύω τρει οικογένειε Ελλάδα. Είναι οι Καραμάντε οι Παπανέδο και οι Τζεμπελίκη, δηλαδή. Δεν παίζει. Μαριλού ή Μαλιού, είναι Μαριλού, Μαριού και είναι ωρελι η αδελφή της Και αυτοί οι Σεμπελού. Δεν είναι κατόρθωνο. Ναι, ναι και πάμε παντού. αλλά δεν είναι Μαϊτανάκια, γιατί μιλάει με δεν είναι σε Μαϊδό, συφέρουν. Στου ξέρουν όλοι. Ποιοι ήταν εκεί, καλά τόσο που το άκου αυτό, που είναι γάμω τα άτομα. Δεν το άκου αυτό. Ποβερή. Ποβερή. Μιλάει όλα τα λεφτά. Yeah. Το έχει το PR πάρα πολύ. Ο ήταν ο Μπαρδάκης, ήταν ο Κρίς από το Twitter. Ο Twitter, Chris. ο γνωστός, Κρίς. Ο Κρίς. Ο οποίος από πριν να του δεν έχει παρατηρητικότητα. Μετά από μια εβδομάδα μήνες, δεν με θυμόταν. Τα μαλάκα έχει πιει 45 φώρος. λίτρα και 45 κιλά. Τι λέμε τώρα. Ε... Έ... Ποιος Άρρος ήταν η Μάζε Ο Μπαρδάκης είπαμε. Με, ένα Έλαιος, φιλό, με, ένα, με, ένα, με ένα φιλό του ναι, Ήταν ο Linkwise ναι, Ήταν το δε Days4U Δεν θυμάμαι το όνομα με... Αυτό που, με... που μετά είχες δώρα Ναι το έχω δει Καλή μου και αυτό να κάνουμε κανά κονέ Θα μας δώσει κανά δωράκια Να πάμε καμιά φαντα με ελικόπτρο για <laughs> Γιατί δεν το έκανες στο Άλου Φανθάρκα Ναι Μας ne, poi tot. Eh, vale un po' di cruiaz. Eh, orega,itano. να capi che non Καλά, faccio θυμάμαι Calazzissima la δεν Vediamo se che. Eh, pigame BIOS και είχε το 34. Che drogano nel OCPI ο nel strip. E legame sul programma recovery. Ma questo è geniale, te lica. Da Ah, jag har inte haft tid att få se. Det var en av er. Det var en Det var en av er. Det var en av er. Det var de inte er. Det var en Det var en av er. Det Det var en av er. Det var en av er. Det var inte av er. Det var en av er. Det var en Det en av Det Det Det är Det är Πολύ γαμάτα, δηλαδή και σε Λούτερνα μου βγαίνανε. Γιάνο και σε Λούτερνα. Ναι, <laughs> βγαίνο και σε Λούτερνα. Ήταν πολύ τέλεια, πραγματικά πάρα πολύ τέλεια. Ήταν ο Κίτσος Μίτσος, ο Κίτσος Μίτσος. Ο Κίτσος Μίτσος. Είχε έρθει το παιδί από το ένας δημιουργός από τους Μαλάκης Έλληνες. Μάλλεται σε ένα συμπίτει να ξεπλήσειτε, το blog που είμαστε στο promotion εσύ δεν είσαι ακόμα στο Το 9 το αναλάβαμε, 19 ψήφου αναλάβουμε, έχουμε φτάσει. Και. Σε δύο μέρες, Για να δεις. Ε, το παιδί δεν είναι στην ομάδα, εγώ είναι. Πιστεύω ότι έχουμε ένα του δημιουργούσε το μέσα η μέρα. Α, στο άμεσο μέλο. Πε να ψάξουμε και οντι σποταγιά. Ναι, μα έχουν ζητήσει. Αμαστο, Όχι, <ΟΣ> ομάδα, το να κανώ. φτιάξουμε όντως ποτάκια, θα ενδιαφέρον, ενδιαφέροντα. Δηλαδή, έλεγε παράδειγμα, διαβάσουμε ένα. Ε, μ' το... ο Χαλιωθάκης, η Θέτηδα, ο Φιδιπίδης, ο όλα καλό αυτά. Λοιπόν, ε, εκτός από ότι τη... έχει ένα γκρουπ στο facebook, το κλασικό, μαλάκη, οι ναι, Μαλάκες Έλληνες, και έχουν φτιάξει και ένα Paul Daddy και έχουν εκεί. Ε, αλλά αυτός, εδώ, τα παιδιά κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Εκτός από ότι έχουν βάλει τους κάπως. Εντάξει, είναι οι δικές σου επιλογές, τα 100 άτομα, ναι. έτσι. Όπως okay, και βέβαια. Λίπουν η αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουν βγάλει όλες τις κατηγορίες. Το φτάνει μέχρι όσο the buy. Λαδι οι Fialtis apparatus να ψήφισα όλες, γιατί ήταν το porta porta τρία πριαβας, Γράφει, έχει μια περιγράφεις και λέει. Αν δεν ήσουν οι Ρουφιάνος, τα κακάοները θα τα πήγαν οι Леониδές και τα σοκολατάκια η <ΣΣΣ> Και Δεν ξέρω αν φαν και πολύ αχτίο. Όπως και το ε, Η θε... Όχι θέτητα, η Θέτιδα, η Θέτιδα ήταν πρόβλη, πολύ αλήμα, καλή το, Πού είναι ε, Ο Νάσης Το οποίος ήταν καταπληκτικός πουτσο, το, Ο Νάσης λέει, γιατί αγόρι μου την κάλας, γιατί Για τις χειρίδες, <laughs> για τις κατόπατσα Για τα λεφτά είναι <laughs> καταπληκτικό Επίσης <laughs> και ο <ξυρός laughs> είναι καλός Αλλά μην τους διαβάσουμε τώρα όλους Να μπείτε να δηλαδή, είναι Σίγουρα θα μερικοί με διάφορα γιατί για παράδειγμα έχει το Χριστό. Έχει το μεγαλύτερο που μερική κοινότητα. Έχει, να το, το τέλος πάντων, εντάξει, είναι το θέμα πώ το βλέπεις. Ναι, είναι πως το βλέπεις. Τώρα, εντάξει, εγώ το βρίσκω το λίος, χαβαλέ. Και... Πώς. Μα αυτό θέλω τώρα για ταιριά. ιστορία και για μεγάλους Θα τα παιδιά και μα τα πούνε ήδη. Ναι, θα του κάνουμε εκεί γιατί έτσι και γιατί αυτό το σχόλιο κτλ. Είναι και πολλά τα Ένα, ένα θα Αυτό να παίξουμε αλάκες Έλληνες. Θα τι ακούσουμε έχεις. μουσική. Όχι. Σήμερα δεν θα α, έχει α, μουσική. Α, για σπάσιμο. Τσάμπα, έχω βρει μουσική. <laughs> έχεις, θα παίξει μουσική. <laughs> τι έχεις παίξει, παίξει για... Pop Για χαλιά. Ναι. Θέλεις να παίξουμε καλό Έχω βρει και κάτι που μου αρέσει να το παίξουμε όλο κρόντρα. Όχι, δεν θα παίξουμε για να δούμε και που λένε ότι θέλουμε μπλα, -μπλα. Να δούμε ποιοι θέλουν μπλα, μπλα και τι μπλα -μπλα. Μπλα -μπλα δεν θέλουν. Η Hey, Άλαια, να πούμε Άλαια. ότι μετά το Twitch party είχε και after Twitch party. Ναι, πήγαμε στο. Στο Ο... Yorks, okay. το ψυρμα. Yeah. για πατσάνη εκεί, μην πήγαμε για ποτά, συνεχίσαμε. Ναι, μέχρι μας διώξαμε οποίος... το μαγαζί στο Yol στο ψυγείο. Στο σπίτι, στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Κέρα πάντα, δεν έχω το Να ξέρει, δεν έχω. Δεν αγοράνται. Στο ψ... ξέρω Μέσα σε βέβαια. Έκει. Πού είναι το πάγο Εκεί. Καλά ήταν, Πολύ πύρα παιδί μου. Τι πολύ ενδιαφέρον, αφού θέλω 4 πια. Τώρα πίνω πάλι, αν ε, το γέμισα. Πολύ μπύρα. Τρία φυνάκια, τα μιλάξει το έχω δύο μπλα. Έχουμε τίποτα άλλο, έγινε το ενδιαφέρον. Κάτι ενδιαφέρον. Γιατί έχει μα σκι με το πέρασμα, το internet έγινε κάτι ενδιαφέρον, είδαμε τίποτα. Τι πρόλα θέματα, γενικά κάτι στα πολύ. Λίγι, Α, ε, στο Α, πήγαμε Αυτό, να το πω αυτό. Στο Ηλέκτρα Παλάς έγινε. Καλά, χέστηκαν. Και τι είναι πολύ ωραίος τότε. ο χώρος. Λέ, ο χώρος όντως είναι πολύ ωραίος και θα βόλευε και για το Open Coffee, με φαίνεται. Είναι μεγάλος. Ε, χωράει. Ε, μετά, είναι, είναι πολύ όταν δήκαμε στην έξοδο και φέρα, εντάξει, δεν ήταν κάτι το ωραίσθηκο. Είναι μεγάλος, γιατί το μπαράκι στο γκάζι, το καφέ που πάνε μετά είναι πιο μεγάλο, μην τρελαθούμε. Ήταν μεγάλος ο συγχώρος και εσύ, μέσα εσύ. η αίθουσα ήτανε πάρα πολύ μεγάλη. Είτε είχε έρθει μια κυρία η οποία έχει φτιάξει, είναι ρολοσολόγος, από ό,τι κατάλαβες, κάποιο πανεπιστήμιο έξω, γενικά είναι ακαδημαϊκός δηλαδή και ο άντρας της, έχει φτιάξει μια μηχανή αναζήτησης, ε, σε semantic web είναι η φιλοσοφία, του ζήτω λέγεται, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αυτή τι κάνει, Έχουμε ένα πρόβλημα λέει στην Αμερική, ε, ότι μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών Ενώ είναι στην ηλικία των 18, διαβάζει σαν 5 χρονών παιδιά, 6 χρονών παιδιά και το, υπάρχει ένα εξωφρενικό ποσοστό το οποίο σίγουρα όλοι αυτό το ποσοστό ε, δεν αντιπροσωπεύει η τάξη που βρίσκεται το τέτοιες με την ανάγκη που μπορεί να κάνει σε θέμα επιπέδου και δυσκολία σκημένου Οπότε έχει φτιάξει μια μηχανή η οποία τι κάνει, δηλαδή ε, συνεργάζεται με το app της uh, Yahoo και κάνει αναζητήσεις, φιλτεράρια και τα λοιπά και δημιουργεί ε, ένα ranking το οποίο Βλέπει με αναλύσεις και τα λοιπά που κάνει, αν το κείμενο είναι ε, επιστημονικό, αν αφορά είναι παιδικό. Μολοδημικό το επίπεδο και δυσκολίας και του κειμένου. Και έχει ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο να το κάνει αυτό. Ε, βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά φαντάζομαι και πάρα πολύ έρευνα ακόμα. Χρειάζεται και λεφτά για να γίνει. Το κάνει μόνο τη ένα λογόρμα και ένα φίλο τη θέλω να με το όλο το development. Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Yeah. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το, το κομμάτι αυτό να αυτό. Είχε πολλοί ενδιαφέροντες άνθρωποι. Γνώρισαμε και τον Λάριο από κοντά. Το Λάριο. Α, ah, ναι, ναι, ναι. Έλα, ξύπνα, ξύπνα. Okay, σωστά. Εγώ εκεί γνώρισαμε και τον Κρίς. Και τον Κρίς γνώρισαμε εκεί. Γενικά μιλούς πολύ κοσμοταλέχτα. <laughs> Ήτανε, σημαδεύτικα εκεί, ήταν πήγαμε στο 파티 του Γεώργια. Εγώ ήκανα ένα διάλεμα με διάφανα κリーナ, γιατί τα διάφανα κρίνα. Ε, καλή. Της περίμενα λίγο αργόως, 36. μας βιάσαν λίγο στο τέλος, τα λέμε σε μια άλλη ζωή. <laughs> ο epílogos. <laughs> εντάξει, διάφανα κρίνα είναι τώρα τι περίμενες κι εσύ; Εν το μεταξύ έχουν πού αυτό. Είπανε το βάλτε να πιούμε, κι στο να Ζωή. Και το <laughs> Και μου το Που λέει, εκεί πάνω λάμπουν τα αστέρια, εδώ κάτω λάμπουμε εμείς. Να έλεγε τώρα ότι ο Θάνος ότι εδώ κάτω λάβουμε εμείς, θα Θάνος ήταν τραγωγηστής. Ή μου έκανε ένα σόκ, παιδί μου δεν το περίμενα. Κύριο, Στη φαβέλα, είχε. πόσο είχε ήσοδο, πόσο είχε η η είσοδο είσαι είχε και 18 δεκαοτός. ευρώ. Ε, όχι 18 ευρώ, ε... Ε... που είναι και διάφανα. <laughs> Συγγνώμελα, μπήκα... μπήκα με εισιτήριο από άλλο, δεν αγόρασα. Ωραία δορεά. Νίκα, καλά πιο χαρούμενος τότε που να συγκρόνια. Να πούμε ότι Α τι, το νεολαία κληρώνει εισιτήρια για το ACDC, τον άλλο μήνα. Θα δώσει λέει 50 εισιτήρια και μπορείτε να στείλετε mail στο info.papakineolaia.gr με θέμα ECDC και οι 51οι θα κληρώσουν εισιτήρια. Τώρα μας ενημέρωσε και θα παίξει μόνο από εδώ. Λοιπόν, όσοι τέτοιοι στείλετε. Συνεχίζουμε. Ναι, αυτή την περίμενη μένουν πάρα πολλά άτομα. Θέλεις πάντον. Ε, πήρα και Σοκράτη μάλαμα, εντάξει, όσοι θα μ' ακούσουν τώρα μπορεί να με βρύσουν, ναι, αλλά εμένα μου αρέσει, στο ζυγό ήτανε. Κάτι έμαθα, μου έλεγε το άκου αυτό του, το είναι έναν τελευταία παράσταση. Βλέπω, ο άνθρωπος εντάξει, ντούρασε, Λέχη, ξεκίνησε 10 παρα 10, τελειώσε 2,5-3 παρά. Έσταμάτησε με την γραμμία. Πολύ καλό, πουλάκι μου και πουλάκι μου. Ήτανε με το κουκαλάκι, με το... Όχι, ήθηκε... και ποτήρι, σωλήνα Και είναι Έτσι, ε, και είναι μέσα. Το πέτου, όπω το λένε, με το φιλζό. Έχει το Είναι πολύ καλό. Δεν έχει αλλά τουλάχιστον είναι κύριο φορά τη σκέφτε. Δεν εκτρέπεται. Παρεκτρέπεται, τα καλά. Παραουλάκει, πάρα πολύ καλό, ο μουσικός του. Καζείνε στάκι και κοιτάζω. Χεστίκαμε. Όχι θα σου πω, λίγο για να μορφωθεί. Γιατί δεν ακούς στο κρατάκο. Ο ακούγο με όρεσε ο κρατάκο και μα βάλω α... όρθου. Πε μου το χαμένο στραβού τώρα. Γιατί τραγουδάκι, το οποίο α... το α... κλέψαν. Α... Α... Ποιο α... τραγουδάκι. Στο α... τραγουδάκι. Το σαν σένα... τραγουδάκι δεν είναι το του Σοκράτη, του... <laughs> <laughs> είναι το μίλου του Πασχαλίδη Καλά, αυτό θα κοπεί Όχι, <laughs> δεν θα, θα κοπεί, να δημάνει πόσο άσχετος είσαι ρε, ξέρει, Το στο τραγούδι του Σοκράτη τώρα Ε, το τέτοιο, το... Έλα, έλα, έλα. το γράμμα Το γράμμα είναι, ε, ναι. Ε, ναι. εντάξει, είσαι πιο γνωστικά Ναι, σε, τα ξέρω ρε Αφού μας έχει τρελάνει, πόσες φορές έχουμε πάει 300 φορές έχουμε δει στη τέτοια Λιγαπητό, Λιγαπητό. Ε, που Στο. Δεν ναι, σήμερα. Μας δίχαμε, πάμεတော့ να δούμε. Ε, και... εγώ να το βλέπουμε Κάτσε Εγώ το πέντε φορές, δεν το βargimme τον Δτέθιο, να με τον τον Αλέξανδρο, merdetika γιατί το ήβαλε το τραγουδάκι. Ήταν να πάει πού πηγε嘞 πώς. Ναι. Άرس να χαλήδη. Και του λε- και, και το είχε... τώρα το άκουσε okay. Και του λέω ναι, εγώ ακούω μου λέει, και, τα και το κοροείτε βαρεπίδη, πολύ κλασικά. Δεν με κράζει, Και μετά λέει, Τι θα πάω σήμερα μάλλαμα." με το μάλαμα. Τα πέσει, τρεπέδει, είναι πολύ τέτοια. Δεν πέσει, δε το live είναι πολύ καλύτερο. Θέλω να αυτός που πάει τώρα στα... <σίλιο> στο Κιζέλ <σίλιο> Πού θα πάει <σίλιο> μια λαμά <σίλιο> τώρα, <σίλιο> <σίλιο> τέλο <σίλιο> πάντων, και στα βήλα και στα με τον Καρακατσάνη, φανε παρέα. Αλήθεια. Ναι, τι έχουν κάνει μαζί. Μονέρε παίρνω ο καρακατσάνη, είναι 10 ευρώ τη μέρα, διέφιμησία. Και τι παίρνει ο άλλο. Να μην με ονόματα και μισή ημέρα, τρεις ώρα έξι ώρα λέω να πάω κατά τις 9 στο βίλα και συνεχίζει και τα τελικά έφτασα στο βίλα και μετά απ' τις 9 συνεχίζει και λέει ήρθε το φαΐ στο βίλα, τώρα χωνεύουμε το φαΐ στο βίλα φτάνει σπίτι, πω πω υπέροχο είναι να το φάει στο βίλα εκατεύω ροδάκια, όποιος θέλει στο info.papakixblog.gr μπορεί να κάνει γιατί ζητάνε ανθρώπους για τέτοια viral μπορεί να στείλει και εκεί στον Ο Βελιάδης όχι. Πάει δεν πάει δύνατο. Δεν Είναι μέσα στο έκυπλο όπως. Πάει, αλλά μα, από ό,τι η μάθα δεν προλαβαίνει να πάει. Γιατί του δίνουν τα κινητά του... Ναι, ναι, δίνουν τα κινητά του και τα σετάρει. Τρώω να Για αυτό κινητά. You say that your life don't meet. You say there's no point. You live in the shadow of what's happening. You don't know that you know queed no new olé cateallo το τροκτικό που έχει προσφοράνει. Τι προσφορά έχει το τροκτικό. Έχει κάνει μια προσφορά. Καλά γιατί μου το λες αυτό. Μεγάλη προσφορά έχει κάνει προσφορά με το Δήμο Αθηναίων. Κάποιος παρέχει ε, πέντε 50 πεντακόσα γεύματα την ημέρα τέλος πάντων για μια εβδομάδα. Πόσο βγαίνουνε 35 ναι, ή 700. Τέλος πάντων, πέντε χιλιάδες γεύματα νομίζω είναι ε, στους, και τα, τα οποία τα προσφέρουν τώρα σε αστέγους Σε συνεργασία με το Δήμο δήμα που παρέχει το κέντρο Αστέγων, ένα χόρτορία πρέπει να είναι και έχει, το έχει κάνει αυτό προσφορά και έχουν πέσει όλα από πάνω Φουλαστεί. και ποιο έχει διο <laughs> δύο τα λεφτά και τα λοιπά. Πεσάνω όλοι οι bloggers, τα λοιπά. έχει πέσει και η magica να το πω, και θέλω να ξέρω ποιο είναι και ποιο δεν είναι από πίσω για αν είναι κατευθυνόμενη άποψη. Λέγου κλίτσα μου τον διαβάζεις Όχι, λέει ότι τον διαβάζω όταν μου κάνει share τα τέτοια στο ρίξτε <laughs> <το διαβάζω. laughs> να διαβάζω. Αυτό τον διαβάζει τι ενιάστοι πιώ να αποπείσω τη πιτζάνε. Δηλαδή, και εκεί μου που έγινε κάτι καλό, δεν πανά ποιο να κάνει. Και ξέρει μα την είναι Στα αρχήδια μου. Θα φάνε κάποιο άνθρωποι, θα φάνε Θα διαφημίστε κανεί, δευμίζει λίγο το τροπικό; Ανάγκε στο τροπικό να διαφημιστεί. Και στην τελική, δηλαδή εγώ αν είχα λεφτά, πραγματικά, είχα λεφτά, ρε, παιδί μου, και θέλω να τα διαθέσω και δεν ήθελα, να φανεί πιθανά τον το ξέρει κανείς. Θα μιλάγαμε να γιατί τα κανάλι δεν θα με προτούσαν, για παράδειγμα, θα στέλνασαι ένα μπλόκ μεγάλο, λέγα, να ένα να λεφτά. Να το Έτσι, έχω κάνει εγώ τα κονέ, το εκεί πέρα να το διαφημίσεις και όλα να το προτήσει. Α, στάζε να με πίσω. Δεν έχω το λεφτά. Αματά σου έζερε τώρα την αυτό Άλλο μου και φτάσει. Θα πάμε, θα πάμε. Οκ. Επόμενο προορισμό. Από τι θα το κρατήσει, μπράβο, καλό τοχείριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακή μετά για XLE. Γιατί γιατί είναι Γιατί έχουν πολύ ακριβούς φόρους στην Ελλάδεια Έχει καλό χαθέστα και... μετά και καφεδάκια που έγινε και πέφτει Έλα ρε, σοβαρά Ναι Βάρι, Και... Πάσχα πράγα Ελληνικό Πάσχα να θα δώξω Τέσσερις μέρες Ξανά πίσω Θα σου πω με έφτιασε ένα πράγμα, Θέλω <laughs> να δρόμα μήνει τώρα, δει πράγμα ένα αυτό Έλα ρε γιατί, μπράβο μπορούστηκαν σε εξάγκη Είναι, εντάξει Αυτή είναι η αισθητήρια από το κύπρο της Ευρώπης Λαχεία έκανα που βγήθηκα από κάθε στιγμή Με τι βε, τι θέλει Βράσελ Σελε, Α ναι. Νερ Α, ναι, κίνητος αυθυνά Παρα πολύ αυθυνά Διαμονή σε χώστελ 10 ευρυγαρία, γνωρίζεις και κόσμο Κοιμάσαι το κόσμο Άμπρα, αυτό πολύ Πίνεις με κόσμο, όλα με κόσμο θα Και καθολικό είπες Το καθολικό είναι την άλλη εβδομάδα Το ορθόδοξο είναι 19 Ναι. θα έπρεπε να είναι 12 Το τιακό δεν ταινι. Δύσκολα <coughs> έρωτα. Εντάξει, υπονορμάλει συνθήκε. Έχουμε ένα τελευταίο μάθημα 20 μαγείου και εξετάσει μετά πρέπει να ξεκινήσω τη δροματική, αλλά ενδιάμεσα από άπρεσαι γενικά θα πάω στην Κίνα ένα εξάμηνο. να κάνω μαθήματα επιπλέον. Εγίνει <laughs> <laughs> με το στόμα έχει στον διακόπτη. Στη. Στη σανάει. Κάθε το Sangai, <laughs> δημοσιο <laughs> Να είσαι που πέσαμε στο τήθιο, στο στο πλέιμι. Φωτοπλέι δηλαδή. Έλα και το θυμάσαι Δεν έπαιζα. Εγώ μόνο φάιν την έπαιζα με την Αλεξάνδρια μου. Ναι. Και οπότε γυρνάω πίσω για να παραστάσω τον το και τον Μάρτιν. οποία έχει να κάνει με τι. Δεν έχω, είχα βρει ένα θέμα, δεν μου έρεσε οπότε δεν έχω θέμα ακόμη. Έχεις Όταν μας ακούει κάνει από την Ελανδία και θέλει να πάρετε να μαζί σα. Δεν έχει Συμβού κανένα. Δεν έχει έλλεινε στην Ναλιά, παιδιά. Δεν έχεις βρει. Όχι κανένα. Ενώ είναι πάρα πολύ Έλληνα δεν έχω βρει bloggers στην Lανδια. Τι να κάνω τίποτα άλλο και Σίγουρα <συμφι> υπάρχει και κάποιος άλλο γιατί νομίζω είναι και άλλο που μα πει από λαγό. Έχω αυτή την τίποτα. Γιατί αμέσεις, πρέσεις, να μέσα να μπει και άλλο. Πότε Όλα, δεν λέει απλάξουμε καλή Γεμάτο θα είναι, γεμάτο θα είναι αυτό, γιατί όλοι ψάχνουν κονένα πάνε Ολλανδία <laughs> τάμπα, ah, bravo, okay, <laughs> θα είναι γεμάτο το μπλοντάκι. Το Κάτι άλλη θέλω να ρωτήσω. Α, μετά μόνο με Ελλάδα. Για το σκέφτεσαι. Ναι, δε, δεν έχει λόγο να oh, χειρίσει Ελλάδα. Σωστό, σου έβαλα μαζί σου. Ε, μετά θα ψάξω για δουλειά για Άμστερνταμ ή για Λονδίνο. Γιατί για να Ελλάδα πρέπει να είναι από Αθήνα Πάμε το κρινιάρι, μπορείς Ελλάδα Ναι, γιατί πήγαινε στο νησί Να έχει παρέει ο NDN Α, και ο Θέμος Γιατί να γυρίσεις Ελλάδα πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον ευρώ για να ζήσεις μόνος σου Μάθες να νοικιάζεις σπίτι λογαριασμούς Αυτό εκείνο δεν έχω Οκ, μέχρι πότε θα είσαι εκεί Γιατί είμαστε χώρο, γιατί είμαστε πότε Έχω πάρα πολύ Α, Vi ser på de småsaker som är för att vi ska vara med i det här. Det är inte så att vi ska vara med i det här. Det 20σαρό να κάνεις και δεν θα δει οτιδήποτε θέλεις. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διάκριτού. Διαφήν συγγραφέα. Θα έφτασε μπορείς να μπορεί να δίνω μετά. Μετράμε έξρα. Διαφήμιξε ότι θα κάνει διαφήμιση, κανένα blog. Πάσα blog. φυτά.gr καθόλου Δεν έπρεπε να πούμε πράγματα. Έλα, το Γριζιάλα! Το στείλιστα μεταφράσει τον Κριζάλα. Ε, τον Κριτζάλα. Σου να κάνω τα νούμερα και βγάλανε σκάνδαλο στα Πανεπιστήμια, το είδε Μα και τι το είδα Πρωταπρολιάτικο Πρωταπρολιάτικο και από ότι έμαθα ο Αναγνωστόπουλος ο Γεωρμάν αυτός το, ξε... το γράψε το πρώτο κείμενο δηλαδή... <laughs> Είναι ένα οικροθέτσιο και εμπλέθηκαν στο έξμπλοκ και νεολέα Να το πω, είναι το πρωταπρολιάτικο τους <laughs> <χαχα>, Χαχα, δεν περίμενα, πολύ αστί Δεν ξεπερίμενα κάτι άλλο Τέλος πάντων Τώρα τον Γέννης τον ξέρω <Πελίου> ναι, ε, είπαμε φοιτητάκης.gr κάθετας τους forum. Φορούμ, yeah. Έχει κάνει και forum. Ναι. Πότε το έκανε? Για Απριλίου έβγαινε επίσημο νομίζω. Και Πότε γιατί δεν το πληροί πληροί έκανε. Πληροί γιατί θέλει να μαζίψουμε όλους φοιτητές. Σε ένα Όλοι κάτι θέλουνε. <laughs> γιατί... <σχ> να βάλουμε διαφήμιση <ένα ξίλισμα> site κάνουμε google adsense. Ξέρεις πόσο site... Μιλες τώρα τον φοιτητές φοιτητές. Έχει το Φοιτητέλια, το Φοιτητής, το Φοιτητές. Φοιτητής έχει και 3 καφετέρια στη Σερονίκη είχε ανοίξει ο Ναι, τρεις καφέτες, το remaliazma.gr μην... υπάρχει Ρεμάλιασμα Αυτό ξέρω. είναι γαμμοντζις λέξεις για φοιτητές και μαλλιάσμα Ρεμάλιασμα Υπάρχει το φραπέ και φραπόγαλο και διάφορα <σοχει> Φοιτητάκος Λεβαίνει <σοχει> τάτσι <λέγω. σοχει> <σοχει> <σοχει> Ναι Ναι, ναι, <με> τα κόβει Κρίμα γιατί αυτό το έχω βάλει εγώ Τα το φόρνο Τα κόβουν τα Windows, είναι σπασμένα και αυτά τα ultimate Ναι, είναι σπασμένα και τα κόβουν τρόπο αυτά το Έχει πολλά μέλη. Για να δούμε. Ποιο... 350 μέλη. Και αντιμουσιέψεις. 350. 350. Πού το βρήκετε αυτό; Μπράβο Φιτιτάκος. Μπράβο Φιτιτάκος. Δύο μέρες 350 μέλη. Τι του τάσεις; Αυτός που είναι ο Scrud. Scrud. Scrud's mess. Α, τα News, Pavlasia. News. Η γυμνία αλήθεια για ότι συμβαίνει γύρω σου. Μάλιστα. Σε του. Τα την έτσι κορφή του Χρήστα, μάλιστα. Ποιοτικότατες οι διαφημίσεις. <laughs> μπράβο, μπράβο. <laughs> <laughs> λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καταληκτικό το φόρον του Φιτιντάκου, να μπείτε να... Να μπείτε. <laughs> να μπείτε και να κάνουν και ένα account και του το Zuni τα το παιδιά, του Zuni τη το Λιεντζέ. Να μπουν να κάνουν ένα account εδώ πέρα. Μπας <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και βρούνε κανέναν άνθρωπο, ξέρει, να μπει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ζου, ζουνάκια εδώ έχει κόσμο να μπείτε 350 <laughs> <laughs> στις δύο μέρες να μπουν, Μια χαρά Πάρα πολύ ωραία Y pero, Επίσης, pero. το Γιώργο. te aflojasme έχει Giorgio. στο Giorgos ha aquí su blaga estaba που. tirági. Tulip mesas. δεν ¿Qué πει. Να είχε ναι. Θα πάω μετά, γι αυτό. ο esas? ¿A estos pulos? Bueno, Giorgos. Caneta tiene la guerra más p. Ο hay peste. ¿No te da problema tanto de esto? O Giorgos en el रæ, αυτό Barnoby, τρόπο, ρε, αυτό που είναι στο θρόμο, ήταν κλανώδι <οί> Και σε ποιο σημείο κάθεται; Ακού στο σταθμό, στη μήν. Μέσα Μαριάν Ναι, οκ, εντάξει, κατάλαβα Ναι, και παιδιά ήταν ένας γύφτος να το πω Δεν γκανός να το πω Τέλος, πάντων ήταν ψηλό... Ξηλό, ναι. ναι, δικός μου <χ> <χ> Ξάδερφος ε, Και λέω ένα hot dog εκεί πέρα Σου βλάει και τι <σ pak> πάρει που, παιδιά Και εκεί που αρχίζει και βάζει τα χέρια να φτιάσει Το νύχι είναι μαύρο, παιδιά, και τα πιάνει και αρχίζει και, ναι, α, και... και κάθεται και μέχρι να ψηθούν και τα λεπία, έχει ευκάλειει το μαχαίρι που έκοβε το ψωμί και καθάρισε νύχια. Και... <Και ναι, και λέω, θεέ μου, γίνεται ρε παιδί, μαλαντάκες, τώρα γάμισε εδώ, <Και> τι να, να του πες. Και το έφαγε. Οπό... Όχι, με το που στο χέρι, ξέρω, εγώ έφυγε στον κάδο, αλλά... Εντάξει, το Άς βλέπεις, Πουσάbie, λοιπόν, Πολύ, <στά> Πολύ, και, και εγώ το παρέγγιλες Πισό λεπτάνει τώρα Πισό λεπτάνει εδώ Γιατί δεν το είπεις, δεν το είπεις Τι να το πω, γιατί να το πω Γιατί είσαι τόσο εγκυφτός Τον πείτε με βλέπεις να βρεις να παραγγείλεις Delivery, delivery πήρες Τι το πήρες είναι μαλάκα Αλλά και εγώ μαλάκασα εκείνη την άραση Θα σε ένα αναλικό να φάω Εντάξει, δεν ξέρεις να φας <στάξεις> Α και κάποιος <στάξεις> είπε Ποιος <στάξεις> το <στά είπε τώρα αυτό Α ναι μου είπ Από πού, αποκλείται να βα, βα, Βαρβάρα λέγεται, Βαρβάρα στην, στην Πειραιός Στην Πειραιός κατεβαίνοντας προς Πειραιά Μετά τη Χαμοστέρνας ε, Στην ΠΠ, αριστερά απέναντι Μου είπαν ότι τα σπάει Και λέει ότι ε, Πού τρώτες Βρώμικο, μου λέει Μιχαλακοπούλ Ε, άμα θες Μιχαλακοπούλ, σίγουρα δεν έχει πάει από τη Βαρβάρα Και λέω τόσο καλή Βαρβάρα Και λέω να το επισκεφτώ Για σουβλατζεριακά, να πάρουν και καλά σπονσορα Διάθετη σουβλάκι, τελείως άνθρωπο Είναι μαγαζί γωνιακό, Δεκελίας και Ιφηγενίας Α, Μπουρδέλ Όχι δίπλα, δίπλα τρόσπατα και μετά πας Παίνεις δύναμη και από το Σταρ, το τρυπτζαρτικό Παστρός Ω, πας δεύτερο το Σταρ, το βλέπεις Είχαμε πάλι χρειάζοντας Ψιλόχι παλτός Είχε χώματος Έχει, γε ρε καλιά Ποιες τις φιχολήσεις πως πάνε Ρε πηγαίνω από μικρός Είναι και ποντά, ρε έχουμε γνωστό τώρα ώρα τα νέσαι από τα Όταν σε γνώριζα δεν τα έλεγες Του τελευταία φορά που πήγα Ωραία σου γνωριστό Από εκεί γνωριστήκαμε Είχε και ένα μαύρο Τουίτερ και Twitter, Τώρα χορεύει τσίλα Είχε μαύρο και κανένα σόου Τον είχε το μαύρο. Δεν ξέρω, δεν πήγα σε <laughs> Έχει μάθει Έχει μάθει και το μην ξέρω, α, εννοώ, γενικά. Όχι, okay, yeah, yeah. είχε σώ, δεν είχε σώ ποτέ. Αλλά πατσαβούρες συγκλώμενες παλιά ήταν καλύτες. <laughs> έχει <laughs> πέσει, <laughs> έχει πέσει. Πέσανε, πέσανε οι δουλειές. Λέει, έχει ανοίξει μαγαζί ο τύπος. <laughs> και και το, το μαγαζί είναι στους πάρ. Φοντά. η παλιά καντίνα του Γιάννη. Ναι. Και άνοιξα μα Ήταν, άκου λοιπόν. Ήταν καντίνα, έξω στον δρόμο, μετά αγόρασε το κόπεδο, η νίκη σα δεν ξέρω, και έβαλα την κατίνα μέσα στο κόπεδο. Και έφτιαξε και τα έβαλα και, και τα λοιπά. Και μετά ο βιντάκι σε <χαζί> μαγαζί. Γνωστός ο Γιάννης, τρώγαμε παλιά. Θα σου έξες. πω, και όσο αφούρατό δεν πιστεύω να γαμάζει σαν αφού, δεν έχει δεν το έξω. Είσαι ελληνικό <laughs> <laughs> ποζίτου. το διακόπτη. Михаλακοπούλο. Ναι, Михаλακοπούλο. Από μόνο αφάει. Михаλακοπούλο βγίνει. Και αυτός ο Καράτζε Καρισμένι. Αυτός ο Είναι πάρα πολύ καθαρή. Δηλαδή δεν μου δημιουργεί πρόβλημα στο στομάχι. Δεν μου μπερδών. Καράτσα Καράτζε. Μιλάμε επεκτης λιχίες φορές. Και όχι ολου κακά και δεν υπάρχει την περίπτωση. Κοτόπουλο εκεί μόνο... έχει κοτόπουλο. Αυτό. καρότο και βάζει μια σωστή σε... Και είναι όλα τα λεστά, και έχει 3 ευρώ! 3 <laughs> <Τρία laughs> ΕΒΡΟ! <ευρώ. laughs> Τσάμπα πράγμα! <laughs> Προλάβεται! Είναι αυτό που μου πάει κυβέρνα με έναν τύπο με έναν φίλο μου και λέει, λάκανο να βάλω! <laughs> <laughs> και η κυβέρνηση λέει, <"Νιέτ>, λάκανο! <laughs> Μιλάμε δεν τις προλαβαίνεις ε! Τα χέρια πάνε <laughs> τώρα, σφέρα! Τώρα ψάχνουν άνθρωπο για μέσα και για delivery! <laughs> Πού να προλάβει ο Χριστιανός! Είμαι ο Αυτός... μαθανός! Αυτός πρέπει να έχει ανοίξει και το απέναντι! Αυτός κάνει τρελή πωστιά. Αυτός δεν χρειάζεται άδεια για σταθερή καντήρι. Αυτός νοικιάζει το βράδυ το χώρο του πάρκινγκ που είναι άδειο και είναι από τη μέσα μεριά και ανοίγει στο πεζοδρόμιο. Είναι καταπληκτικός και το πρωί το μαζεύει και φεύγει κανονικά. Ούτε άδειες συγκεκριμένες για αποδήμους και παπαριές και τέτοια. Kinetic. Και είναι, το απέναντι πρέπει να μυστικό Το απέναντι πρέπει να είναι δικό του. Το απέναντι είναι δικό του. Το φαινόμενο. Ναι, είναι δικό του γιατί έχω ότι μεταφράζανε πράγματα. Μετακόμιο στου έμπνε. Παραδείγματο μετακομίζει καντί, να ξέρει. Μεταφέραν πράγματα το καντίνα στο απέναντι. Προμήθειε. Ήταν στην τελική έλεγική. Σαν αντίνα τώρα να το σταθερό κατάστημα τώρα. Φαντάσμα και το θέμα σουβλατζίδικα και φαγητό, ναι, ώρα πιστεύω, φαγητού Πιστεύω, ότι τίποτα να να κλείσουμε Όχι! 51 πιστεύω. λεπτά μόνο μπλα μπλα μπλα Καλόν λίγη μουσκούλα Από πίσω Ναι έτσι. Αυτό, σκαντίνες στο Kaggle επεισόδιο Όχι, όχι, έχεις και στιάδω Έχεις σκεφτεί επεισόδιο, πράδο Σε ευχαριστούμε που με βγάλες στο παιδιτικό Έχεις και στιάδω Ε, εντάξει, έχω <laughs> Το έπαιξα κ Θα με υποχρεώνεις και όπως λέει και κάποιος, ε, υποχρεώσω. Πάθα τα λέω συνεταιρούς. Πιφόν. Έχει ξεψαρώσει, ε. Θα το βουτήξω για μια μέρα. Άσε, άσε, άσε, άσε. Αλήθεια. Άσε, άσε, άσε, μέρες φέρτον. Τι. Θα στρώσει. Του κάνεις Αυτό στις πάει 3 days τώρα, έλα σε παρακαλώ. Για είδες, μαλάκα. Καλό να αυτό, άσε παιδί Όχι. Αυτό παραπονιέται όλα ότι δουλεύει πολύ. Α, αφού κυριακούψε. και αυτό χρειάζεται, είναι ένα εγκαίο. Κι για μηνυκούς, όχι πάνω. για όλους, άκου <laughs> μας κοιτάς. Λοιπόν... Σπέκτον. <laughs> θα αρέσουμε ναι. πάρα πολύ για τη συντροφιά. Εγώ, ευχαριστού. Καλή είσαι διαδρομία. Θα έρθουμε. Εγώ θα έρθω. Αμα βρω λεστά θα, έρθω. θα, έρθω. θα έρθω. Όχι, αμα βρω χρόνο Άμα βρω χρόνο και λεπτά θα Το δεύτερο σε μένα και το μένα και τα γεμπαμότητα Λοιπόν, άμα είναι να πας, τάχ, τι κάνω Τι! Όχι ρεζε καλά Δεν τρεβαθήκαμε Χθες είμαστε στο αυτοκίνητο, sorry τώρα δεν θα κλείσουμε ποτέ Είμαστε στο αυτοκίνητο, φορώ όλοι πλώς και τι μου λέει Αχ, τσίκλα, δώσ' μου, δώσ' μου, μου Είναι διπλώς το κάνω Κοιτάει, του λένε δύο είναι να σε φιλήσω ή να σου δώσω το Με κοιτάει τίποτα από δύο άσθρα Τίποτα δεν μου λέξε, ρε μοιρίζει πάρα πολύ και λέω είναι κάμια να σέντς στερντέν Όχι, με τα φιλιά δεν τα πάω καλά γενικότερα Λοιπόν, είμαι νούμερο Αυτοκρίτικη Τι είναι κάνω, άμα δεις, τι να σου λέω, θα τα Λοιπόν, χαιρετιστείτε <laughs> <laughs> και εγώ να <laughs> καλά. <laughs> Είστε το δώσε το χειρακιtd και τι έχουμε tdtd tdtd tdtd Γεια tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd tdtd